Ακολουθήστε μας Twitter, Imagine Radio Οκτώ Έρχεσαι την τζούλι στο superμάτι και είπα να πάρουν λίγε πράουλε. Αλλά ρεστήρι έχουν 3 ευρώ το κιλό. 3 ευρώ το κιλό. Μη τυχόν τολμήσει και του δώσει 3 ευρώ το κιλό τις φράουλες θα γίνει χαμός Σα δεν τρέποτε να πούμε είναι πράγματα αυτά. Και λένε μορφώ μου και εγώ αυτό λέμε τη την τζούτι. Αλλά πώ δεν πήγε με τη σαμπάνια έτσι ξέρου φύγει. Κέρεση, σαπάνια ξέρουσφίρη! Επανάσταση! Κατάιτα από εκεί πέρα μάθαμε τώρα, μην κατέβω του δρόμου. Όχι μόνο, μην κατεβαίνει και μεγαλέσει μέχρι προθέτ! Αντι κλείσαι μάστα και εδώ. Έγινε με ρομτζάω πάλι φιλά και καρδούλε. Η Επανάσταση άκησε Τέγινε μωρό μου πάει φιλά και καρδούλες καλημέρα παιδιά, χθε με τη συζήτηση του Black Hunter γινώντας σπίτι είδα όλο τον πρώτο κύκλο μέχρι τα ξημερώματα απλά έκλαψα από το γέλιο είναι από τις ιδέες ότι μπορεί να πεις ότι δεν κλαις από τον ήλιο να με, ναι από το το γέλιο, τον ήλιο mm. λοιπόν ναι του μελετήσαμε λίγο πριν έπαιζε αυτό ή mm. τόσο πάντων <Κι> αυτό <έπαιξε> και αυτό έπαιξε έτσι πολύ ωραία παιδιά Absolutely. Καλημέρα καλώ ήρθατε στην ε, τρίτη μερίδα από τι 4 πρωινού φρικασέ, Μαρκούτσι Ρουαγιάλ πάντα συντονισμένη στον Imagine897 στο ραδιόφωνο όπως το Φαντάστηκε. σε μια όμορφη τρίτη με 24 βαθμούς κελσίου στο κέντρο της πόλης με άπνια, με την υγρασία να έχει πάρει λίγο τα πάνω της λόγω της άπνιας λίγο πάνω από το 70% αυτή την ώρα και με την πρόγνωση να μιλάει για λιακάδες και θερμοκρασίες προ το μεσημέρι, λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μία μικρή ανανέωση. Όση ώρα διαβάζω τα υπόλοιπα email, γιατί έχουν έρθει αρκετά. Καλημέρα σου, Νίκο, από την Καβάλα. Περιμένουμε, λε να δουλέψουμε και σήμερα, αλλά στην τελική κοροϊδεύουμε και λιγουλάκι τον, τον εαυτούλη μα. Πολλά φιλιά, παιδιά. Καλή συνέχεια και σε ένα φίλο μου. Καλή συνέχεια. Δρακάκης. Δρα Θεοδωρής Καταρακάκης. Ξαναφώντας λέει, sorry για το δεύτερο mail, μη ζητάς ρε ανόητα συγγνώμη, λες και μας παίρνεις τηλέφωνο και μας ε, ξεπνάς. Ακούστε λες ποιο, ε, ποιο θα είναι το προεκλογικό σλόγγαν του Θεοδωράκη, θα είναι το εμείς μπορούμε ή we can. Αυτός πάει κατευθείαν λες, για πρόεδρος. Δεν θα είναι yes we can, όπως ήταν του, του Μπαράκ. Ε, Να ήταν το απόλυτο κλέψει ε, Θα βάλει... Weekend είναι, δεν είναι. Μήπως λοιπόν, να το κάνει weekend Σαββατοκύριακο και έτσι. <laughs> <laughs> <laughs> το είχα άλλη φορά στο μέρος, το είχα πει και εσένα αυτό το εκπληκτικό που, είχε, που είχαν την αφήσει του τον Μπαράκ από το, το Yes Weekend που είναι... Ζωγραφισμένοι ρε παιδί μου στο χέρι. Με χρώματα τέλο πάντων. Και τότε που είχαν βγει τα Wikileaks και αυτά και τέσσερα και τα ίδιος που βάλει κορυγούς ακόμα και στα παρακιά μας μέσα ξέρω βέβαια να έχει κάνει. Ήχανε κάνει το Yes we can, Yes we can. Είχε το μπαράκ με ένα ακουστικό. Αυτό βγήκε με την ευκαιρία, αυτό νομίζω επίσημα πρέπει να βγήκε όταν βγήκαν στη φόρα πέρσι πρόπερσι παρακολουθείς στη Γερμανία. Μάλλον αυτό είναι, αλλά γενικότερα με την παρακολουθήση τα ε, ναι. πάνε καλά όσο <laughs> χολικούντιανά σενάρια πώς βγαίνουν α... άλλωστε πάμε <small noise> λίγο στο γκρουπ <small noise> ε, καλημέρα στον Κώστα καλημέρα από τα μοναδικά ανα, την φίλιο κοσμοπολίτικα διαβατά ε, εννοείται πως είναι μοναδικά την φίλιο φίλιο <small noise> είναι, είναι το, το μονακό της Θεσσαλονίκη <small noise> <small noise> <small noise> <small noise> αν μπορώ. Να το παρομοιάσω. Καλημέρα ως Παντελή. Καλημέρα με χαμόλια ο και όλη την ομάδα να είσαι καλά. Mm. Ε, λοιπόν, ο Τέμις mm. Αυγαρειταστώ λέει σαν σήμερα γεννήθηκε ο Robert John Άρθουρ Χαλφορντ. αυτός ο Χαλφορντ. Mm. Με αυτό σας αφήνω για να πιάσω δουλειά. 64 μόνο είναι ο Ρομπ Χαλφορντ. Ε, τι μόνο. Μικρούς είναι, <laughs> Ευχαριστούμε Καλημένα και στη ζωή. Τα υπόλοιπα τα έχω πει. Εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Όμορφα, μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πριν πάω στο επόμενο θέμα, να σου κάνω μια ερώτηση για, για να, μπορέσω. Λοιπόν, να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω σαν κατάφαση τουλάχιστον και για του δυο μα. Για πε. Μπορέσετε, λοιπόν, ασθενή θεογράφο, όλα τα προηγούμενα που αφιερώσαμε είναι η αλήθεια πάρα πολύ ώρα. Mm -hmm. Υπάρχει από το πρωινό φρικασέ η πλήρη απαξίωση για το πολιτικό σύστημα. Ναι. Τουλάχιστον επί του παρόντο Επί του παρόντος Και αυτό δεν είναι κάποιο δόγμα που έχουμε πει εμεί ότι οι παιδιά, εμεί άμα δούμε πολιτικό. Πφ, έτσι. Άμα ε, λέμε για, για αυτά που ζούμε. Έτσι. Και έχουμε ζήσει. Ναι, και έχουμε ζήσει. Γιατί έχει σημασία. Ναι. Τι έχουμε ζήσει. Είμαστε κολλημένα μυαλά. Λοιπόν, εντάξει, μπορώ να το πω τότε. Ότι υπάρχει πλήρη απαξίωση. Μέχρι στιγμή. Ναι. Αυτά. Έτσι, αυτό, ήθελα να... ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι καμιά δήλωση γιατί δηλαδή, το σκεφτόμουν προηγουμένω και λέω. Ότι λέγονται όλα αυτά που λέγονται ναι. και υπάρχει και άποψη όταν ζητηθεί, γιατί δεν χρειάζεται να την εκφράζουμε από το πουδανά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πλήρης απαξίωση ναι. για τον το οποίο παρακολουθούμε από την πλειονότητα mm -hmm. των πολιτικών προσώπων. Ανεξαρτήτω κόμματο. Τώρα αρέσει ή δεν αρέσει, αυτό είναι δικαιωμά δυο μα. Η απαξίωσή μα τι περισσότερε φορέ, αν με επιτρέπει να συμπληρώσω στο θέμα, βγάζει ε, ε, ε, ή αν θε οφείλεται στην ανικανότητα των ανθρώπων, του οποίου έχουμε χρήσει εμεί, γιατί δεν έχουμε πάει από μόνοι του, yeah, για να μην βγάλουμε και την ουρά μα απ' έξω. Του οποίου έχουμε χρήσει εμεί κυβερνήτε, Παύλα, Υπουργού, Παύλα, ξέρω οτιδήποτε άλλο κλπ. Γιατί πολύ απλά. Ε, Καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει ικανότητα για να πάνε ένα καράβι σωστά. Τώρα μιλάμε λίγο σαν το Σαμαρά που έχει πάθει ναυτιλία εδώ και κανένα δύο χρόνια. Μιλάει για, για καράβια που βουλιάζουν και πάνε στου βράχου. Στα βράχια. Στα βράχια. Μπράβο, έχει δίκιο. Όχι στου βράχου. Στα βράχια είναι πιο ποιητικό. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι ήταν, ε, αυτό που λένε, ευγενικά, όχι τόσο διαφανεί. Πόσο πιο κίδιλε μπορώ, Α. αλλά τι περισσότερε φορέ έχει να κάνει με την ανικανότητα. Γιατί ε, όταν φτάνει στο σημείο να διαβάζει ειδήσει, εδώ όπω αυτή, 38 ε, περιπτώσεις μπαταξίδων τη ΔΕΗ, ιδιοκτήτη βίλας 500 τετραγωνικών στη Νέα Ερυθρέα, με πισίνα ενταγμένο στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ε, αυτό ανικανότητα δηλώνει. Αυτό δηλώνει μόνο ανικανότητα. Μπορεί να δηλώνει βέβαια και αυτό που λέγαμε το άλλο από πίσω. Δεν μπορεί να είναι ένα κολλητός κολλητού και να πει οδηγύτερα «Έλα, έλα, έλα, το να είμαστε από τώρα, σε άλλο πέρα γίνεται χαμός να πω έτσι». Yeah. Αλλά εμείς το πάμε με το κλασικό ότι δεν τον βοηθάει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, αυτός ο οποίο έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, δεν τον έχει πρικήσει η φύση με τα απαραίτητα. Τι να τώρα. Εντάξει. Yeah. Λαυράκια. Κατά την προσφυλή έκφραση, όπω διαβάζουμε συνήθω σε, σε, σε τέτοιου είδου ειδήσει. Λαβράκια λοιπόν προκύπτουν από τι ηλεκτρονικέ διασταυρώσει που κάνει εδώ και ένα μήνα η ΔΕΗ στα στοιχεία των πελατών του, εξετάζοντα παράλληλα και, και τι οφειλέ του. Μερικέ από τι πιο τανταχτές περιπτώσει, όπω παρατίθενται στην ηλεκτρονική έκδοση τη εφημερίδα Τα Νέα, είναι οι εξή. Η διοκτήτη βίλας 500 τετραγωνικών στη Νέα Ερυθρέα με πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων. Χωροστά εδώ και ένα χρόνο 20.000 ευρώ στη ΔΕΗ αλλά εμφανίζεται ω δικαιούχο κοινωνικού οικιακού τυπολογίου. Ναι, ξέρω, που καταστράφηκε. Πώ μπήκε η τιμή σε νεκρή, Ποιο όνομα. Αστράφηκε. Από την οικονομική κρίση. <laughs> γι αυτό. Έτσι λέει: Η ΔΕΗ δεν μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή ρεύματο καθώ προστατεύεται από το ειδικό καθεστώ. Ιδιοκτήτης βίλας στο παλαιό ψυχικό, γόνο γνωστή εφοπλιστική οικογένεια, χρωστά στη ΔΕΗ 20.000 ευρώ για πάνω από χρόνο. Επιχειρηματία, πρώην παράγοντα του ποδοσφαίρου με βίλα στον Βαρνάβα, ενταγμένο επίση στο κοινωνικό τιμολόγιο, έβαλε μέσα στην τιδεί κατά 34.000 ευρώ και μετακόμισε σε άλλη εταιρεία, συνεχίζοντας φυσικά να χρωστάει. τα ε, παραδείγματα λέει είναι ατελείωτα και σύμφωνα με την τιδεί μόλις τους εντόπισε και τους έκοψε το ρεύμα η περισσότεροι έτρεξαν να κάνουν διακονισμό και να πληρώσουν. Εντυπωσιακά είναι λέει και τα στοιχεία για τα ξενοδοχεία. Στη Ρόδο, 50 από τα πιο μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα έχουν οφειλές στη ΔΕΗ πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Όταν στελέχη της ΔΕΗ τους έκαναν κρούση, τα 45 υπέγραψαν άμεσα διακανονισμό, εξ αυτών 5 με 6 δεν τήρησαν τον διακανονισμό, ενώ 5 δεν προσήρθαν καθόλου να κάνουν ρύθμιση. Όταν η ΔΕΗ έδωσε στον ΔΕΔ Εντολές αποκοπής για 11 ξενοδοχειακούς πελάτες με αθληστικές οφειλές ενός κόμμα 4 εκατομμυρίων ευρώ ο ένας πλήρωσε την οφειλή του αμέσως μόλις εμφανίστηκε το συνεργείο ενώ μετά από μία ώρα έκαναν το ίδιο και οι άλλοι 10. Ξαναγινώντας το θέμα της ανεπάρκειας αυτών οι οποίοι έχουν αναλάβει να φτιάξουν μερικά πράγματα ή να τρέξουν μερικά πράγματα και να τα κάνουν καλύτερα γιατί ο σκοπός ενός, ενός κράτους είναι το να καλυτερεύει το, να γίνεται καλύτερο και, και στη λειτουργία του και στη φιλοσοφία του και στην, ε, στην πρόνοια, στη, στη μέρημνα για τον πολίτη, γιατί όπως και να το κάνουμε ο πολίτης από το κράτος περιμένει. Τις περισσότερες φορές λέμε, ε, καλά όλα στο κράτος, ε, να πεις ότι σου δίνει 10 το κράτος και θες 30, να πω καλά. Δεν σου δίνει ούτε καν το ένα και ζητά το ένα. Έτσι ε, δεν είναι. Ε, ναι. Α, Α, αναγκάζομαι δεν. Εντάξει. Ε, κάποια στιγμή πρέπει να. ξέρω εγώ, δε, δεν ξέρω πώ μπορεί να γίνει αυτό. Να γίνει κάποιο είδου. Ε, bootcamp. Να, να του περνάνε, ξέρω εγώ, από κάποιε δοκιμασίε για να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή για να πα στα, στα σώματα ασφαλεία, παραδείγματο χάρη, που είναι πολύ σημαντική θέση και έχει υπό την ευθύνη σου την ασφάλεια των πολιτών, περνά από κάποια αρνηπαιτή μου εκπαίδευση. Ε, δηλαδή, εγώ αν βγω θα περάσω από κάποια εκπαίδευση πως ναι πως πόσα λεφτά έχεις πως τα εκπαίδευση. α εντάξει οκ okay. αυτό ήθελα να ξέρω το παρελθόν σου Καλά, το παρελθόν σου ναι το παρελθόν σου με πληροφορίες πολλές ναι δεν πρέπει. μου παίρνει κανείς συνέντευξη δηλαδή κανένας να δούμε ερε μεγάλης εις εγώ τον Γιάννη που θες να γίνεις πουργός βουλευτή για να δούμε λίγο τι φάση είσαι μπα μπα ε δεν έχει. Μπαίνει εκεί και όπω σε πάει, εξωργό δρόμο. Σωστά. δεν μπορούσε. Μέχρι να σ' αλλάξουν. Εγώ σε πάνω από οικονομικό, να σε τι Γίνεται αυτό εδώ. Και έχει γίνει. Κούκου λίγου φορέ. Και θα ξαναγίνει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα μεγάλα κεφάλαια πάντα είχαν υπουργεία τα οποία είναι με, δυνατά. Με. Με. Αν ε, κοιτάξει μερικέ εξαιρέσει. Πόσο Σιμίτης, για παράδειγμα. Ναι. Τι είχε γίνει. Ο Σιμίτη ε, στα νιάτα του ήταν και μικρό, ήταν σαν Ήταν. Τι ήταν, Γεωργία. κυκλοφορούσε. Εκείνο το ταπεινό κοστούμάκι, το Γιούγκο. Έχω φωτογραφία την έχω κρατήσει από τότε. Γιατί από παιδί με μαζόγα. Τα κρατάω αυτά εδώ. Έβγαινε από το Γιούγκο μετά σημείο τη Ενώσεις Ενώση. Ε. Ευρώ. ΝΕ, Μάστριχτ. Τσου λέει άνθρωπο ο έχει φάει την ελληνική για με το κουτάλι. Αλλά αυτέ είναι εξαιρέσει. Να ξέρετε, άλλοι δεν μπήκαν στην Υπουργεία. Δηλαδή τώρα οι ανταλλαγέ Υπουργείων και δυνατών Υπουργείων γίνονται από Κλάσει Βαγγέλη. Βαγγελέ. Δηλαδή εξωτερικών, οικονομικών, Δεν είναι δυνατά άτομα. Δεν μπαίνει τώρα ποιο να είναι. Αβραμόπουλο επίση. Αν του δώσανε καιρό το παιδεία, α πούμε. Το οποίο το χαρακτηρίζουν, λέει, πολύ καυτή καρέκλα. Παιδεία. Το παιδεία ναι, ναι. πρέπει να είναι ο λόγο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, πάνω στο Παιδείας να μη και πιο πάνω από το οικονομικό το Υπουργείο Παιδεία. Δηλαδή είναι το, το να ε, οργανώσει, παύλα φτιάξει, παύλα στελεχώσει την, την παιδεία για να βγάζει πολίτε οι οποίοι δεν είναι ντούκια γιατί πολύ απλά έχουν παρακολουθήσει ένα σύστημα το οποίο δεν, δεν προσφέρει τίποτα όσον αφορά τι προοπτικέ σου, παύλα γνώση και να επαφίε, ξέρω στην καλή διάθεση που έχει ο καθένα και στο πόσα λεφτά έχει για να πάει 10 φροντιστήρια. Μετά. <laughs> αυτό είναι όντω πιο σημαντικό από το οικονομικό. Αν, αντε όχι πιο σημαντικό, μπορεί και στην ίδια κλίμακα ξέρω, να, να είναι. Αλλά τώρα, παιδί, αστείο. καλά, άμα δεν έχει κόντρα τώρα με, με, με, με, με φροντιστήρια, yeah. με, με πανεπιστήμια και τέτοια έχει. έτσι. Ε, δεν μου λε, επειδή έχω μια είδηση που σε ενδιαφέρει, γιατί είσαι στην απορία. Για πε, μπορεί πάρο να βρει το, το The Princess, το οποίο είναι. Το έχει έτσι μια, Φυσικά. The Princess. Ναι, ναι, το οποίο είναι. Έλα που είσαι. Yeah. Ειλικρινά, βέβαια, πρέπει να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ σε κομμάτι. Yeah. Σαν, yeah. Σε, σαν θέμα. Θε να το βάλω τώρα ή δεν το βάλω τώρα, αφού Τώρα, το βάλω. τώρα. το βάλω. Λοιπόν, δεν πρέπει να είσαι. Πάμε λίγο. Άλλωστε. Άκουρε φίλο. Λυπάμαι που το <laughs> <laughs> χαλάσω. Γιατί μου αρέσει ένα κομμάτι πάρα πολύ, αλλά αγκουένταση, άκου πως έρχεται. Θέλω να μπει λίγο η άρση, γιατί... Ψαρωτικό. Πάμε λίγο. Πάμε, ναι. Τώρα. Τι ερωτούσες χθες, τι ερωτούσες. Πού είναι εκείνο το Πασόκα, λέγες. Ναι, πού το πασοκ; Το πασοκ ενώνεται και δικαιώνεται. Κυβισίπα, έχω μπει στον επίσημο εκφραστή του Αυτή είναι επίσημα το λέμε βέβαια, δεν πειράζει το λέμε εμείς ναι. Το οποίο διαδικτυακά είναι το thepaper.gr Να μπαίνετε να βλέπετε <laughs> Λοιπόν Οι επαφές με τη δημοκρατική αριστερά Αλλά και η ενεργοποίησεις τελεκών του Κιβισό Ναι Ο... Κιβισό τώρα που παίζει για αυτό το θέμα Θα μπορούσε να παιδιά ένα άρωμα Μέσα σε ένα λαχανί Μικρό διακριτικό οβάλ Γυάλινο τυπο τι ωραία, και <laughs> ah. <laughs> Μαζί με τις ευχάριστες εκπλήξεις, αυτό είναι μέσα σε παρένθεση, που θα έχουν κάποια από τα ψηφοδέλτια, δείχνουν πως το Πασόκ επαναπροσδιορίζει το στίγμα του στην κοινωνία. <laughs> <laughs> Τι μόρμη την <laughs> <και> κοινωνία. <laughs> <laughs> <laughs> Τη στιγμή που η Ν. δημοκρατία κάνει ξανά το ίδιο λάθος που έκανε και παλιότερα. <laughs> την ίδια στιγμή δηλαδή που χαριεντίζεται επικοινωνιακά. Ε. Είστε, ε, είναι λόγια που τα λέει η στέλεχος του Οδυσσέα, είναι? Όχι, φίλε μου. Α, είναι απλό τέτοιο άρθρο? Όχι, φίλε μου, είναι άρθρο το οποίο αναφορά στο Πασόκ. Α, εντάξει, οκ. Μετά ο Οδυσσέα, τώρα φίλε μου, θα έβαζε στους... τουλάχιστον. Τι <laughs> <laughs> να πω, του Μότσαρτ, κάτι. Ναι. Λοιπόν, τη στιγμή δηλαδή που χαρκετίζεται επικοινωνιακά με την αριστερά τη αριστερά, έχοντα ω απότερο σκοπό και στόχο να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπω ακριβώ έκανε και το 2010, τότε που γέννησε στο ζάπιο το αντιμνημόνιο. <χωχα> πριν το παραδώσει τις πλατείε για να το αναθρέψουν οι οπαδοί του όχι του Ιουνίου. <χωχα> Τη στιγμή δηλαδή, μπράβο. Τη στιγμή δηλαδή που με τη στάση τη βάζει νερό στο μήλο του λαϊκισμού, πώ μ' αρέσουν αυτά εδώ, παιδιά. Καλύτερα από 6 Την ίδια στιγμή το Πασόκ διόρι τη δική του στιγμή δικαίωση και συσπήρωση. Σε τι δικαιώνεται το Πασόκ, κρυφτή. Να θυμηθούμε τα παλιά καλά. Ο, το Πασόκ. Όλα δείχνουν πω τη χαριλά τρικούπι, οι πληγέ, οι κόντρε και τα κομματικά τράματα που έφερε η εκλογική και δημοκρατική πτώση των τελευταίων ετών ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Έγινε. Μια ναι, ας καραπούει, πάλι <laughs> Την κρύγια και την εσωστρέφεια διαδέχονται η ανανέωση και η διεύρυνση Μια ανανέωση που γίνεται με πραγματικούς όρους κοινωνίας Και όχι μόνο με ηλικιακά κριτήρια Φαντάζομαι την τη βραδιά των εκλογών Χτυπάει την πόρτα ξανά ο, ο Γιώργος Κύριε Αφόφη Τι θες <laughs> ε, 2,8 λέει ε, αρσίρτερ <σίλιο> Ξανά! <γυλίω> αλλά και μια διεύρυνση που ίσως αλλάξει τον εκλογικό χάρτη τις επόμενες μέρες. Ίσως αλλάξει τον Ον εκλογικό χάρτη. <σίλιο> φίλακες και εγγυητέ αυτής της ανανέωσης αλλά και της διεύρυνσης που επιχειρείται είναι οι άλλοι δύο συνυποψήφοι της φόφης <σίλιο> π. για την Προεδρία ο Ανδρέας Λοβέρδος <σίλιο> και ο Οδυσσέας όχι όχι θα στο πω πω το αναφέρει εδώ γιατί εδώ λέει ο Ανδρέας Lovevdos και ο βουλευτής Αρκαδίας Τεν Τεν Τεν Τεν του τάδε και τη τάδε πρέπει να λέει: Που κοφεί ένα ποδήλατο κτλ. Που αμφότεροι δηλώνουν παρόν και στηρίζουν κάθε τη προσπάθεια τη φωφή. Σημαντικό όμω είναι και ο ρόλο του πρώην πρόεδρου του Μασό Κεβάγγελου. Που όπω λένε, κύκλοι τη χαρτιά, ο τρικόπη κύκλοι. Ξέρετε, εκείνο που έχουν στο πάρκο που το δίνουν μια στροφή και ζαλίζεσαι. <laughs> <laughs> <laughs> Σε αυτό εντάξει. Κάνονται <laughs> γύρω-γύρω και λένε: <laughs> Το τάκατα. Λοιπόν, είναι ο μόνο πρόεδρο <laughs> που έβαλε τον εαυτό του στον τόκο. Στον στο, στο ποιο? ποιον τόκο. Όπω εννοεί τον ΤΑΚΟ. Για να μην χάσει το κόμμα και η κοινωνία το κεφάλαιο τη ιστορία. Πόπο, φίλε. Οι προχωρημένε επαφέ με τη δημοκρατική αριστερά. <Τι>... Αλλά και την ενεργοποίηση στελεχών του Κίδησου. που κηρύχνουν πανελλαδικά την επιστροφή του μαζί με τι ευχάριστε εκπλήξει που θα έχουν κάποια από δείχνουν πω το Πασόκ επαναπροσδιορίζει το στίγμα του στην κοινωνία. και θα είναι από τα κόμματα που θα ανεβάσουν τα ποσοστά του. Πω παιδιά Και βράση από κάτω Το θέμα βράσει Σαν τη Βαρβάρα Σε πολύ κοντά σκέφτηκα κάτι άλλο Το το κάνω εγώ στο σπίτι δεν μου αρέσει πολύ συζουμένως Μερικές φορές του τραχανάς Και τον κάνω έτσι Στοκέ Με θερμοκρασία αρχίζει και κάνει πλάτσα Πετάγεται, κρυκάτει Σκασίματα, μπράβο, μπράβο, μπράβο η πολιτική κληρονομιά την αφού να βράσει, η δημοκρατική βαρβάρα ο σοσιαλιστικός τραγανά είναι το πασόκμα. Όπω φίλε, τι φοβερό δημιουργικό μπορεί να γίνει για αυτό; για πολιτικέ διαφημίσει. πο, πο, πο, Πολιτική βαρβάρα, παιδιά. Και να παίζει ο Πάροφ τέλα. Να του λένε στην πατρίδα του φίλε έχουν κάνει θα πουλήσει κι άλλο. Καλημέρα σε Μιχαήλια, αυτό το μαραθώνα. Καλημέρα σε όλου. Συγγνώμη τώρα που το δεν πρέπει να τη χάνουμε την ευκαιρία γιατί δεν εμπνεύσα. Ακούω τώρα αυτό. Πώ έγινε ο Ανδρέα παλιά με τα κάρτερτα Μπουράνα. Ναι, φαντάζομαι. Αυτό που θα μπήκα θα πούμε. Πασόκ, πολιτική βαρβάρα. Όχι μετά. ο τραχανάς είναι πιο ωραία είναι ο σοσιαλιστικός τραχανάς πιο αστείο ρε φίλε όχι πολιτική βαρβάρα φίλε ο πρόλογο και μετά έρχεται το άλλο το οποίο σου χτυπάει στο κεφάλι όπου ρε φίλε φωνάει το κεφάλι μου και όλα αυτά γιατί με προκάλεσε χθες και εμέ που με έβαλε να λειτουργήσω στον βοησμό μου ναι. μου λέει που είναι το Πασόκ το βρήκα εγώ σήμερα μπράβο καλά έκανες καλά ξεκέθηκες για να μην έχουμε ανησυχίε. Στα πάνελ εκπροσωπούνται ή συνεχίζουν να. Έχουν έφουσου παχθέ. Ναι, μου πει, αυτό που σου Άρα, πώ λέω... την κυρία Γιανακοπούλου. Μάλλον, εγώ έτυχα σε αυτό που ήταν ορφανό που ήταν Αμαρτία το... στο Θεό. Καλημέρα, Σοφοκλή, από την Αμουλιανή. Καλή σεζόν να έχετε λε και να έχουμε. Σήμερα λε στο μαγαζί. <σταλεί> Ακούει φρικασέ. Φιλιά στο μαγαζί. <σταλεί> Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα, λε από μια βροχερή Γερμανία και κίνηση στου δρόμου χωρί αύριο. Καλημέρα στα βρούλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά τα είπα. Α, στο... στο Λευτέρι. Δημήτρη, τι είναι Αποκαλύψεις. Εξωγειακές Πού τα που είναι αυτό. Υποχρεώ στην Ελλάδα, να, να, να, ο Το να γιατί Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, Παναγιώτης, λατρεμένη τρολιά για Ομπάμα, ναι, αυτό είναι από τα, από τα καλύτερα που έχουν βγει. Ο μπαμπάς λέει ότι μας, ε, μας κατασκοπεύετε διαδικτυακά και, και απάντησε στον Ομπάμα, δεν είναι μπαμπάς <laughs> το, Αυτό αυτό, το ψέλεγχα. Σε οφόντα, <laughs> ναι, ναι. Αυτό εννοώ τι να το κάνεις με τα συγκεκριμένα χρώματα. Αυτό είναι θεήλα. Καλημέρα στο Ροδίνα. Να είσαι καλά. Να τα αποδίδουμε. Θα σας ευχαριστούμε ότι mm -hmm. στο Sky, mm -hmm. το Sky Φιλοξενούν τον Βαγγέλη με ημαράκι αλλά παίρνουν πλάνο από τους αγώνε και πάνω. Γιατί στο τραπέζι... Θα χωρέσει εδώ το πολιτικό ανάστημα. Αλλά το πιο σίγουρο είναι αυτό εδώ. Από του αγώνε και κάτω, παιδιά έχουν βάλει την ίδια προσωπικότητα του τέτοια, Από του αγώνε και κάτω, στο τραπέζι πάνω παίζουν κάτι λακέρδε, κάτι που λάχανε τουρσίν, κάτι που. κάτι ναι, ναι. Καταλαβαίνετε την ώρα που μιλάει, ξέρω εγώ πώ κάνουμε όταν πίνουμε. Επειδή είμαστε στο τραπέζι που παίρνει το ποτήρι και να κάνει την υγεία μα, κάνει αυτό. Και πίνει, Όταν παίρνει το λόγο ο ο οικονομού, ο Λύριτζη. Να λήξει η κομπή, είναι το καλύτερο φίλο που δεν γίνεται τώρα. Για μα, λοιπόν. Μου να σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το χτυπήσει όπω το κάνει εσύ τώρα. Δεν, δεν έχουμε και τίποτα. Α προπάτω. Λοιπόν. Όχι. Είναι καλό, αλλά θυμάμαι παραδοσιακό. τη φωνή τύπο είναι ο Βαγγέλη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Το χτυπάει το ποτήρι. Άντα και το τελευταίο, ο παππάζ. Έτσι. Λοιπόν. Είμαστε στα 25 λεπτά, ήταν από τι 10. Το πήραμε μονορούφι από τη 9, και κάτι που ξεκινήσαμε. Everybody. Να έχουμε κανιά μουσικούλα. Να βρέξουμε και λίγο το, το λαρίκι μας και να τα πούμε σε λίγο, δεύοντας προς τις δέκα. So politicians. At this time, I think you better keep your distance. See? Έχει πρωινό φρυγανίσει; Α, τώρα τώρα μωράκι κατεβαίνω βγαίνω Πρωινό φρυγανίσει, φέρνει τον πάνω κάτω. Town, στα 18 λεπτά πριν από τις 10 Καλημέρα σε όσους ε, Ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας Πρωινό φρικασία ακούτε Μαρκούτσι Ρουαγιάλ Μέχρι τις 11 στον Imagine 897 Στο ραδιόφωνο όπως τα φαντάστηκες Για το, το μήνυμα του Μιχαήλ Του διάβασα Οχι, ε. Όχι Όχι Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ και επαυξάνω λε για την απαξίωση. Μάλιστα την βλέπω καθημερινά στον κόσμο που μιλάω και εγώ την εντύπωση ότι αυτό θα φανεί και στη μεγάλη εποχή που θα υπάρξει αυτέ τι εκλογέ. Όπου ο κόσμο την εντύπωση ότι είναι εντελώ περιτέ όπω αποδείχθηκε και το δημοψήφισμα. Να πω και για το being boring. Τι ωραίο λε τραγούδι και τι πανέμορφη στήχη. Δεν είναι τυχαίο ότι το, το, το, το, το παίζουμε συχνά πυκνά. Παρότι δεν είμαι τη άποψη τη Ναι. σε καταλαβαίνω, Μιχαήλο. Και δεν μπορώ να πω και τίποτα γιατί αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί ξέρει είναι από τι πιο ωραίες που έχω διαβάσει από ο ακροατή. Ναι. Του είσαι περίπτω. Mm -hmm. Πα ψηφίσει και μετά λε, μπορεί δηλαδή, αν τα αναγυρίσει, να του κοιτάξει κατάματα ή να κοιτάξει τον εαυτό του καθρέφτη και να πει Ε τι το έκανα τώρα εγώ αυτό, αφού πάλι τα ίδια κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω. Κάτι ε, ε, δηλαδή. το οποίο είναι χειρότερο, με συγχωρείτε και τελειώνω, yeah. είναι χειρότερο από την οποιαδήποτε βρισιάξει. Ούτε εγώ είμαι υπέρ τη αποχή, ποτέ δεν ήμουν υπέρ τη αποχής mm. Αλλά πραγματικά ε, πρέπει να, κοιτα... να κοιταχτούμε πάρα πολύ στον ε, κάθε ρεύτη πριν πάμε προ προς το κέντρο. Mm. Όχι για το αν θα πρέπει να πα να ψηφίσει όχι. Τι πα να ψηφίσει, mm. Τι πιστεύει, μάλλον, mm. ότι θα κάνει αυτό που θα ψηφίσει. Τι πιστεύεις πως το κάνει. Αυτό το πες. Πες πάντα. Έχω ένα εκδοτάκι πολύ σύντομο για σένα. Για πες. Το που το, το είδα και σαν δήλωση. Το άκουσα. Τι. Από έναν άνθρωπο τον οποίο τον αγαπάς πάρα πολύ. Το σκουρλετ. Τι. Χωρίς το δημοψήφισμα Ναι. Θα είχε υλοποιηθεί το σχέδιο Σόιμπλε. <laughs> Γιατί με γελάς δηλαδή Πρώτη γελάς. φορά με ξεπερνάνε μερικά πράγματα Δεν με με μπορώ να γελάσω Μα σου πάει ένα ανέκδοτο Καλό είναι, είναι, είναι λίγο αυτά τα Σταγμένα που θέλει, θέλει να σκέψει Για να, για να γελάσει με το χαρί. Πρόσεξε λίγο, χωρίς το δημοψήφισμα θα είχε ελοποιηθεί το σχέδιο «Σόιμπλε» ναι, Τι, τι ελοποιήθηκε τώρα <laughs> Πώς έχει μπερδεύθει τα σχεδία <laughs> Α, δεν είναι δικό <laughs> <laughs> Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε από την αρχή της εκπομπής σήμερα mm -hmm. Παίζουν με τις λέξεις mm -hmm. Δηλαδή, ο πλούτος τη ελληνικής γλώσσας Και μετά θες φυσικά και να σου ρδει αυτή η απάντηση Δηλαδή, τώρα τι σχέδια έχουμε δεν λέμε ότι είναι του Λικούργου, του Βολφκάνγκ, αλλά τι σχέδιο είναι! Δηλαδή δεν εξυπηρετεί, εκτός και αν μιλάει για την προσωπική βούληση και το προσωπικό πάθος του σου το να πάει στα τσακίδια η Ελλάδα από το ευρώ. Ή να βγουν άλλα παράλληλα νομίσματα που λέγανε και τέτοιοι και... Λευνομάστε σε χαρτοπετσέτες και τέτοια πράγματα. Αν εννοεί, αυτό ναι όντως δεν υλοποιήθηκε. Ναι, yeah. μα το ρωτής, αυτό το σου πει. Mm. το λέτε. Του σου πει το ότι να βγούμε από το ευρώ και να είμαστε τώρα... <οβασί> να μας στείλουνε. Mm. Yeah. Right stuff. Yeah. <οβασίλαι> <παυσίλαι> Αεροπλάνο, λέει, έπεσε πάνω στην λιμουζίνα που θα πήγαινε την νύχτα στο γάμο του ο Χριστός και η Παναγία. <οβα, φίλαι> Χωρίς την ήθη βέβαια μέσα, αλλά ο, <στολίκια> ο σοφέρ που μας άφησε χρόνους, δυστυχώς. Στην Βρετανία που έπεσε. Στην Βρετανία από έπεσε. Άι, ναι. Είναι έχει καμβή μέρο αυτό εδώ. Όμορφε Είναι ενός Ρόης. Ξέσου τι ακόμα δεν έχουν ταυτοποίησει κάποια άτομα. Πού να ταυτοποιήσεις άτομα. Τώρα έχει και αεροπλάντο. Μποδηγεί <σομίου> <στη> στο δρόμο, <βρώμα, σομίου> αεροπλάνον, αρκετό <σομίου> κυπτέλει. Ε, Συνεχείοζοντας τα μικρά ανέκδοτα, έστω και αν είναι πάλι από το πολιτικό σκηνικό. <σομίου> Πολύ ωραία αυτή η δήλωση του κυρίου Βούτση. Αν δεν εκλεγούμε θα καταψηφίσουμε μέτρα του μνημονίου. Δεν φέρω καλό. καλύτερο. Ξεκαρδί. Ξεκαρδίστη. Εγώ. Μνημόνιο όχι. Είναι... Ξεκαραβιστική η πρωτελευταία ώρα. Έτσι, έτσι, έτσι. <laughs> είναι, είναι, στιλή, είναι, πώς το λένε, long drink. Είναι σε... σε μεγάλη έκδοση. Λίγο γέλιο. <laughs> Ό,τι υπογράψαμε, υπογράψαμε, εδώ θα είμαστε και για να στηρίξουμε τα πιο βασικά από αυτά τα αγωνάρια μια συμφωνίας. Αγωνάρια. Τι το αγκονάρια. Ε, ο, αγγώνας, ο... Ο αγκόρ είναι το αγνέα. Ε, από εκεί προέρχεται. Από εκεί που αλλά τι, τι σημαίνει. <laughs> το <laughs> λέω <αλεύω, laughs> <αλεύω, laughs> τώρα. <laughs> τι, την ποιτική αδία μου, δηλαδή να πούμε εμεί που δεν έχουμε βγάλει πανεπιστήμιο, τι τίποτα. <laughs> <laughs> κάτι για πράγματα εσύ. <laughs> Τεχνοκράτα ρε, τώρα <laughs> <Του> καιλα. <κερατά. laughs> η απάντηση πρόδοση στο Σκάι ο κύριος Βούτς έδωσε την εντύπωση πω ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν έφερε πρώτο κόμμα μπορεί να μην υπερρυψήσει τη <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <τυμήματα> του λοιμονίου. <laughs> Για το σκοπό αυτό, ο δημοσιοφράφος και το ρώτησε. Στην περίπτωση που δεν θα είστε πρωτοκόμμα, λέτε ότι μπορεί να μην μετέχετε στην υλοποίηση του προγράμματος που ψηφίσατε. Για να απαντήσει ο κύριος Γούτσης, <Κι> τι εννοείται να μετέχουμε. Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορούμε να στηρίξουμε ή να ψηφίζουμε συγκεκριμένα μέτρα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Αλλή <Κι> είπε ο Θα διαβάζει και, ε, μασουλάς, ή, <coughs> τα διαβάζεις και Μασουλάς ή Πασατέμπο ή Μαύρο Σπόρι, μεταφτύνεις διαφάσεις. Πρόσεξε λίγο, έχουμε ανακαλύψει, δηλαδή λέγονται κάποια πράγματα, τι ωραία που είναι. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα σουρεάν ανέκτοτα. Για πες. Γι' αυτό σε δικαιολόγο φορές που τη ότι δεν με πιάνεις. Ναι. Και τελευταία παράγραφα από τις ε, δηλώσεις αυτές του Σκουρλέτη που ζητήθηκε η άποψη για την λαϊκή ενότητα του Λαφαζάνη και λέω ότι είναι ως ένα μεγάλο βαθμό αυτό προσδιορίζεται ως κόμμα της Δραχμής υπήρχε στρατηγική διαφορά που υπήρχε και στο παρελθόν ναι και δεν αναφέρομαι μόνο στο θέμα του νομίσματος αλλά και σε βαθύτερες διαφορές προηγούμενων δεκαετιών ψάξου έτσι έλα έτσι, έτσι. Είναι σαν να μου λέει like. από παλιά είναι ε, τί, <laughs> <laughs> <laughs> από παλιά, oh, oh, γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς στο σεξ της μιας βραδιάς. Ωραία αλλαγή, πολύ ωραία αλλαγή παιδιά, για σεξ μιλούσαμε τους άλλους λίγο πρέ. Μια νέα μελέτη λέει, αποκαλύπτει πως οι σωματικές αναλογίες των γυναικών μπορούν να φανερώσουν την σεξουαλική δραστηριότητά τους και μάλιστα αποκαλύπτουν το αν κάποια αρέσκεται στη συχνή αλλαγή, ερωτικών συντρόφωνε. Όπως φαίνεται, το σημείο του σώματος το οποίο συνδέεται άμεσα με τις, με τις σεξουαλικές επιλογές μιας γυναίκας είναι η λεκάνη τη, όχι, όχι τη τουαλέτα, Ούτε αυτή που πλένουμε στο χέρι. Μπράβο. Σύμφωνα, λέει, με την έρευνα η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του, του Λίτ, φαίνεται πω οι γυναίκε οι οποίε διαθέτουν πιο ανοιχτή λεκάνη είναι περισσότερο πιθανό να προτιμήσουν το σεξ τη μια βραδιά και να αλλάξουν περισσότερου ερωτικού συντρόφου στη ζωή του από εκείνες που δεν έχουν τόσο ανοιχτή λεκάνη. Yeah. Η ερμηνεία των ερευνητών είναι, λέει, κυρίω βιολογική, μια και όπω υποστηρίζουν, οι γυναίκε με τέτοιο σώμα δεν φοβούνται τη γένα. Το συμπέρασμα, λέει, στο οποίο κατέληξαν οι ερευνητέ είναι ότι οι πιο φιλελεύθερη σεξουαλική είναι εκείνες τις οποίες η απόσταση των δύο οστών της λεκάνης τους ξεπερνά τα 35 εκατοστά. Το λέω για άλλη μια φορά. Οι πιο φιλελεύθερες σεξουαλικά γυναίκες αλλιώ τι τις λέμε βέβαια είναι εκείνες τις οποίες η απόσταση των δύο οστών της λεκάνης τους δηλαδή από τη μία άκρη μέχρι την άλλη δε, ε, ξε, ε, ξεπερνάει ναι, τα 35 εκατοστά. Πόσε από εσά έχετε, έχετε βγάλει τώρα μεζούρα ζούρα, Πέστε ή ψάχνετε για μεζούρα Εί. Έχουμε κανένα μέτρο, Γιώργο. Το εν λόγω πείραμα λέει, μάλλον στο πείραμα αυτό, συμμετείχαν 148 γυναίκε ηλικία από 18 έω 26 ετών, οι οποίε απάντησαν σε ερωτήσει σχετικά με τι σεξουαλικέ του εμπειρίες Όσε από αυτέ δήλωσαν πω οι περιστασιακέ του σχέσει άγγιζαν. Το 75% του, του συνόλου των σεξουαλικών του επαφών, δηλαδή από τι επαφέ του, το 75% ήταν περιστασιακέ σχέσει, είχαν κατά δύο εκατοστά μεγαλύτερη λεκάνη από τι γυναίκε, οι οποίε δήλωσαν πω έχουν κάνει πιο σταθερέ και μακροχρόνιε σχέσει. Yeah. Βέβαια λέει όπω δηλώνουν οι ερευνητέ όλα τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, την ικανότητα του βαδίσματο, καθώ και την ικανότητα των γυναικών να γεννούν χωρί δυσκολία. Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στην επιδότηση. Στην επιθεώρηση Archives of Sexual Behavior. full στη έτσι. Πόση την έχεις, τώρα θα ρωτάμε και εμείς πως την έχεις, τη γυναίκα. Όπω αυτή την έχεις, 40 εκατοστά. ME! Έχω και την Τι, τώρα τι. απαλάζω επίσης επιθέσεις. Μ' αρέσει που στα κανάλια στα οποία θα αναφερθώ και σε ένα άλλο γεγονός σε λίγο αρέσκονται να χρησιμοποιούν τη λέξη σφοδρό Σφοδρό Σκληρό Εντάξει Όσον αφορά τις επιθέσεις τις οποίες γίνονται Εντάξει από να ε, χρησιμοποιούν αυτά την γελιότητα που λέγεται σκληρό ροκ και τέτοια. Καλύτερα. Προτιμώ. Προσφόβω. Την Τώρα που ακογιάνει σε δηλώσει τη, επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ μετά το πέρα τη τριώρη συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκλογικό Αγώνα Νέα Δημοκρατία. Στα γραφεία του κόμματο υπό την προεδρία του Ευάγγελο Μεϊμαράκη. Τη ώρα που η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται, τι ευαισθησία! Deinen... Η ανασφάλεια φουντώνει. Ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση μετά την κατάρρευση τη Lehman Brothers. Φαντάζομαι ολόκληρο το σόιμπτο θα τρόμαξε το να αρχίσει αυτά εδώ. Γιατί <χετί χετί> εσεί αυτά τα παίζετε στα χαρτιά. Τα στα χέρια, και λέω στα χαρτιά. Και θα κλείσουν σε τρει μέρε, δύο μήνε από τα Capital Controls. Οι Έλληνε άλαλη παρακολουθούν τον Καβγά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ 1 και το ΣΥΡΙΖΑ 2. Ανέφερε μεταξύ άλλων η βουλευτή. Ευτό ο καβγάδα, να σου υπενθυμίσω μόνο ότι ένα από του ανθρώπου που μπορεί να του προκαλούν είναι και μελλοντικά μέλη στο σου, Βλέπε μύφε και τέτοια πράγματα τώρα σε ερώτησε για το πώ τη φάνηκε που με τύχε ξανά σε κομματικό όργανο. Η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε πω συγκινήθηκε. Είναι χαρά μου, χαρά μου να ανταποκρίνομαι στο κάλεσμα του Βαγγέλη για την πανστρατιά όλων των στελεχών. Που αυτή η πανστρατιά, φίλε, είναι πανστρατιά. Στα ναι, ναι. να βλέπω πλάνα από ταινίε με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Τζένκι Χάν. αλόγα Αλόγατα να τρέχουνε, κόνε, καράτε. Βοή, νεκ, ναι, ναι, ναι. ξύλο. Μια και αναφέρθηκα στα κανάλια που λέει ήθελα να σου πω ότι θέλω να πω ένα μεγάλο Ήμαρτον. Ναι. Ήμαρτον, Ήμαρτον. Η Λίλη Λαμάσα Βαχθανή. <laughs> <laughs> δηλαδή. <Τλάκ>. Εντελώ <laughs> το παραδέχομαι. Mm -hmm. ε, Σκάι Ναι Αυτό από αυτό και παίρνω το παράδειγμα τώρα ναι. Το παρουσιάσανε κι άλλοι Πιο στεναρά, άλλοι καθόλου Δηλαδή πως θα γίνει Επειδή Πλέον η ενημέρωση Ασχέτως ο ρημότητος αυτού που διαβάζει Η ενημέρωση πλέον Είναι πιο εύκολη, πιο προσβάσιμη Και ίσως πιο αναγνωρίσιμη Σε σχέση με το παρελθόν Δηλαδή μπορούμε έστω και λίγο και αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ναι. Γιατί αυτός ο πρόλογος. Πώς θα γίνει να σταματήσετε, να μας φέρνετε ως παράδειγμα, ακόμα και σε δημοσκοπήσεις που γίνονται στη Γερμανία, την εφημερίδα Bild. Γιατί να πούνε. Να μην πούνε ή να βρουν κάτι άλλο να πούνε. Δηλαδή, είναι παράδειγμα, και μιλάω για το ευρωπαϊκό κοινό γιατί αν κάνουν πως κάνουν καμιά στατιστική θα γελάσουν παρδαλά κροκοδυλάκια όχι κατσίκια με αυτό το πράγμα δηλαδή εφημερίδες που ασχολούνται ενίοτε με το αν ξέφυγε Σερβιέτα σε εμφάνιση τραγουδίστριας για το ποια είχε γκόμενα πρώην πυργός με το πόσες μπορεί σε ένα βράδυ ένας ποδοσφαιριστής της Μπάγερν λέω τώρα Κάνει δηλαδή τώρα Gallop, η build και αποτελεί την πρώτη μας η build. Συνεχίζουμε τόσα χρόνια Εντάξει, είναι μιας ευρύες συκλοφορές στην Γερμανία Η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία έχει καμιά 80 εκατομμύρια κόσμο ε, Σαφώς κατά τη διαβάζουν Όπως διαβάζουν στην Αγγλία τη Σαν Όπως διαβάζουν εδώ την espresso Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά Αν είναι για την Espresso δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί υπάρχει ένα σταθερό, μια σταθερή πορεία. Πολύ δύσκολα, πολύ, ναι, όντω πολύ δύσκολα ασχολούνται με πολιτικά θέματα. Ναι. Αλλά η ΣΑΝ και να ασχοληθεί θα έχει να κάνει με ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, ξέρουμε ποιο είναι ο στόχο μα. Ναι, με την Ταμπλόιντ. Ασχολούμαστε mm. με την Build, ναι. η οποία είναι η ίδια εφημερίδα. Είναι κάνει το ίδιο πράγμα. Και είναι δηλαδή γνώμονα για τον Μέσο Έλληνα που παρακολουθεί θα μου άμα θέλει παρακολουθεί γιατί είναι και ιδιωτική τηλεόραση, την πληρώνει, μπορεί να τα αλλάξει okay. Αλλά γι' αυτόν μου το βλέπει επειδή βλέπω και αναπαραγωγή ειδήσεων στο διαδίκτυο δηλαδή που πήγε ρε παιδιά η οριμότητα, που τη τι χάσαμε, τι, τι έγινε γιατί είναι θέμα σε αυτό το πράγμα να βλέπουμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από το 2009 μέχρι σήμερα το τι είπε η Build την οποία το λιγότερο Ούτε τα πόδια μου να μην πω κάτι άλλο θα σκούπιζα. Με δυσκολία θα βάλω γάβρο, αθερίνα, κανένα ψάρι που δεν καθαρίστηκε κιόλα. Γιατί, άμα μου το καθαρίσουν το ψάρει στην ψαράγορα, γιατί δεν γνωρίζω και θα κάνω καμιά βλακεία. Δεν το λέω γιατί είμαι καμάτη. μου αρέσει να τα μάθαινα αυτά. Λοιπόν. Αλλά ούτε ψάρι καθαρισμένο δεν τη λίγο εγώ με αυτή την εφημερίδα. Και τη φέρνω το Γιάννησα, σαν πρότυπο συνέχεια. Κοιτάξτε, λοιπόν, αν έχει κάτι το οποίο μπορεί να ρίξει νερό στο μήλο τη ε, ενημέρωση. Η Γερμανία, η οποία τώρα δεν γνωρίζω τη γλώσσα, αλλά ευτυχώ γνωρίζουμε 5-10 ανθρώπου, είτε λόγω συγγένειας, είτε ανθρώπου που φύγανε ω μετανάστες τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και λένε το ίδιο πράγμα όλοι. Ότι yeah, η εφημερίδα αυτή, yeah. α πούμε, yeah. τώρα είναι ταμπλόιντ, α πούμε, yeah. δεν έχει να κάνει. Yeah. Και εμεί τη φέρνουμε ω πρώτη είδηση. Yeah. Θα μου πει τώρα ή θα μου γράψει το δανείο σε μήνυμα, άρα νεκτάρι, τώρα το μα το σκάει. Ναι, αλλάξε τι γίνεται. Πουλάνε τέτοια σοβαρότητα. Δεν το κάνω, Σκάιο. Όχι, ακριβώ αυτό ήθελα να πω τώρα. Το κάνουν και ενίοτε στην κρατική τηλεόραση. Έτσι. Που λέω τώρα το κριτήριο του ευρωπαϊκού τύπου, το οποίο ακόμα του δίνω εγώ σημασία, ο Βλάκα. Έχω ακόμα, ρε παιδί μου, δίνω περιθώρια. Και λέω, ας πούμε, ότι μέσα στη Le Monde, μέσα στον Independent και σε διάφορες άλλε που κυκλοφορούν, α πούμε. Και στην Ελλάδα θα πω ακόμα. Δι, έχουμε ω πρότυπο την Build. Ότι έκανε η Build, ξέρω εγώ, Gallup, το, για το. Για το ποια κόμματα ξέρω εγώ, τι ποσοστά έχουν, ξέρει τώρα αυτά που ναι. κάνουν, δημοσκοπήσει. Και ασχολούμαστε με την build τώρα που όταν θα λήξει το θέμα μα, θα ασχολείται πάλι με, με, με, με κορδόνια και με γκόμενε ποδοσφαιριστών και πολιτικών. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σοβαρό κριτήριο δηλαδή αυτό εδώ. Εντάξει. Απίστευτο ρε φίλε, έπαθα πλάκα χθε που ξανά έβλεπα και έλεγα. Ο Ρεσί φίλε, για κάποιον είναι πρώτη είδηση, για κάποιον άλλο δεύτερη. Ανακαλύπτουνε καμιά καλή, ωραία θεραπεία που λέει ο λόγος για τον καρκίνο και μου το βάζετε στο τέλος, λίγο πριν τα αθλητικά και πολλές φορές πάνω στο μοντάς το κόβετε όλας για να μην χάσουμε τους χορηγούς. Και βλέπουμε τώρα τις θεωρίες Παύλα Βλακίες, τα που έβγαινε κάτι της, Bild. Τι είναι απώρεση. Κλήρες έτσι τα πράγματα και δυστυχώς έτσι θα... Μιλά, θα μιλάμε ρε φίλε Θάνο για ανοριμότητα. Είναι ανοριμότητα, είναι τηλεοπτική, παύλα, δημοσιογραφική, ανοριμότητα αυτό το πράγμα, όσο, όσο και αν τη διαβάζουν στη Γερμανία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 10, παιδιά, να σας ακούσουμε «Dodgy» so, και «So, let me go far», να κάνουμε ένα μικρό break στις 10 και να τα πούμε ξανά, στην τέταρτη και τελευταία μερίδα προηγούμες «Φρικασέα». Yeah. This is and I've been fair Oh, in the morning I woke And through the seasons I have turned.